Οι ειδήσει για την έκβαση της νευμαχίας το Άκτιον ήσαν βεβαίως απροσδόκητες. Αλλά δεν είναι ανάγκη να συντάξουμε νέων έγγραφων. Το όνομα μόνον να ελαχθεί. Αντί σε εκεί τελευταίες γραμμές «Λυτρόσας τους Ρωμαίους απ' τον Ολέθριον Οκτάβιον τον δίκη παροδίας Κέσσερα» τώρα θα βάλουμε «Λυτρόσας τους Ρωμαίους απ' τον Ολέθριον Αντώνιον». Όλο το κείμενον ταιριάζει ωραία. Στον νικητήν, των ενδοξότατων, των ενπαντή πολεμικό έργο ανυπέρβλητον, των θαυμαστών επιμεγαλουργία πολιτική υπέρ του οποίου εν εύχονταν ο Δήμο την επικράτηση του Αντωνίου, εδώ όπως είπαμε είναι η αλλαγή» του Κέσαρος ως δώρον του κάλιστον θεωρών στον κράτεων προστάτη των Ελλήνων, τον έθι ελληνικά ευμενός γεραίνοντα, τον προσφυλί εν πάση χώρα ελληνική, τον λίαν ενδεδειγμένων για έπαινο περηφανή και για εξιστόριση των πράξεών του εκτενή εν λόγω ελληνικό και μέτρο και πεζό εν λόγω ελληνικό, που είναι ο φορεύστης και τα λοιπά και τα λοιπά. Λαμπρά ταιριάζουν όλα».